soy Κύριε Υπουργέ μου, θέλω να μ' ακούσετε λίγο αν σημαντικό αυτό που θα πω Ξέρετε,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 Ξεκινήσαμε με πρόταση όπως καταλάβατε ε, Την είπε στο κοινοβούλιο Ο Κυριάκος Βελόπουλος Τελοπόν ε, Είναι μια πρόταση που πρέπει να τη μελετήσουμε Μην την πετάξουμε κατευθείαν επειδή τη λέει ο Τελοπόν Και έχει μελετηθεί εδώ Γιατί είναι ειδικό και στι ουσίε, Τα φάρμακα όλα αυτά που πουλάει Και μίλησε για τον Μαροκινό Μπάφο Και έκανε μια πρόταση για την Ελλάδα Γιατί ενδιαφέρεται αγαπάει την Ελλάδα Το ξέρουμε όλοι αυτό και η λύση η λύση σε πολλά πράγματα. ίσως είναι αυτό που μόλι πρότεινε από το βήμα τη Βουλή, ο Κυριάκο Βελόπουλο, στην περίπτωση που δεν έρθει αυτό θα μα λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά το εντόπισε ένα άλλο παράγοντα τη δημόσια ζωή του τόπου. Και τώρα, άμα δείτε δημοσκοποίηση, δεν μα λένε καθόλου. άμα δείτε τα κανάλια δεν μα λένε καθόλου. Όμω, μέσα στο υποσυνείδητο του κόσμου, έχει σταθεροποιηθεί άποψη ότι μόνο ο Βασίλη Λεβέντη λέει την αλήθεια. <Τι> <intenting> Μόνο ο Βασίλης Λεβέντης λέει την Mono Vasilis Leventis lei tin alithia Oi oi τα ότι η Ένωση Κεντρών έλλειψε από την Βουλή και έλλειψε η γλώσσα της λογικής. Έλλειψαν οι γενναίες ομιλίες υπεράσπισης των απλών πολιτών. Έλλειψε η φωνή του κέντρου και της δημοκρατίας. Και την αναζητά ο κόσμος τη φωνή αυτή. Όλοι δεν ψάχνετε αυτή τη φωνή τη σοβαρότητα, τη δημοκρατία, υποσυνείδητα μέσα σα, όπω λέει υπάρχει άποψη, πολύ βαθιά μέσα σα ότι την αλήθεια, τη μόνη αλήθεια τη λέει η Ένωση κεντρών και ο Βασίλη Λεβέντη. Δεν το δείξατε στην κάλπη, αλλά μέσα σα όμω το πιστεύετε αυτό, οπότε βγαίνει ο άνθρωπο να πει αυτά που δεν λέει κανένα απολίτο, γιατί δεν τον καλούνε κιόλα. Οπότε τα υποστηρίζει ο ίδιο, τα πιστεύει ο ίδιο, τα μοιράζεται μαζί μα αυτόν πολύ χρήσιμο, έχει και όραμα για όλου εσά ένα μικρό εξωτερικό. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων είναι το όνειρό μου. Ζητάω λοιπόν να πάρει ένα ποσοστό επί των κερδών ο εργαζόμενος, ώστε να μπορεί στο τέλος του έτους να έχει ένα εισόδημα. Που θα δώσει τον αέρα να φτιάξει το δικό του σπίτι, να αγοράσει το διαμερισμά του, ίσως και το εξοχικό του αύριο. <Λι γινάκα, <Λι γινάκα, <Λι γινάκα, να αγοράσει το διαμερισμά του, ίσως και το εξωχικό του αύριο. Αυτά τα λέει ο Βασίλης Λεβέντη Είναι μια πολύ παλιά άποψη Πηγαίνει και 50 χρόνια πίσω Επανέρχεται με διάφορες απόψεις Με διάφορες εκδοχές μάλλον Αυτή η άποψη Ότι πρέπει από τα κέρδη των επιχειρήσεων Οι εργαζόμενοι να μοιράζονται αυτά τα κέρδη των επιχειρήσεων Για να πάρουν εξοχικό σπίτι Διαμέρισμα όπως λέει ο Βασίλης ο Λεβέντη. Ε, το έχουν πει νεοφιλελεύθεροι Το λένε αριστεροί το λένε και ντρό, ότι πρέπει έτσι να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και παρακαλάνε τους επιχειρηματίες να δώσουν από τα έσοδα και από τα κέρδη για να πάρουν διαμέρισμα ή οτιδήποτε άλλο ή εργαζόμενοι. Είναι μια μπαρούφα και μισή, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Ο επιχειρηματίες δεν μοιράζεται τα κέρδη του, όσα και να βγάλει σπάνιες εξαιρέσεις, καναδιώς τους ε, χιλιάδε εκατοντάδε χιλιάδε επιχειρηματίε, ποτέ δεν γίνεται αυτή η μοιρασιά που όλοι ελπίζουν αλλά την περιμένει ο κόσμος από κάτω και έτσι λοιπόν με αυτή την πολύ ωραία ψευδέστηση, μπαρούφα και πάτη πορεύονται οι άνθρωποι σε λίγες μέρες κλείνει η Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση και κάτσαμε και κάναμε ένα μήνυμα απολογισμό, δεν κράτησε και πολύ, είναι μέσα οι πανδημίες αλλά αυτά που ξεχωρίζουνε αν τα δει κανεί από την πλευρά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματο, είναι τα σκόηλε ηλικίκου, αυτά που έκανα ο πριν λίγο καιρό, και τώρα η λίστα με τα εκατομμύρια που μοιράστηκαν με αδιαφανή τρόπο, χωρί να γνωρίζουμε ακόμη πώ, με τι κριτήρια, σε ποιο πλαίσιο, ποιοι πήραν, πώ τα πήραν, ε, που έκανε ο κύριο Πέτσα με το μένουμε ασφαλής και μένουμε στο σπίτι. Όλα αυτά. Αυτά τα δύο λοιπόν, νομίζουμε για ένα χρόνο είναι πάρα πολλά. Για ένα χρόνο, για τον πρώτο χρόνο μια κυβέρνηση είναι πάρα πολλά. Το νομίζαμε εμεί, αλλά μετά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει μια προϊστορία. Πέντε δεκαετίε δεν κάνουμε αμαρτίε. Κι άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάναμε τον νου σου τη ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε απ' του τοίχου, φάγανε απ' του ολίνε, φάγανε απ' τα κεραμίδια, φάγανε απ' τα κουφώματα, φάγανε απ' τα τσιμέντα, φάγανε απ' τα πατώματα. Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε. Νέα δημοκρατία. Αν το φαγητό αμαρτία, να βγω να το φωνάξω με λατρεία. Βγω, να το φωνάξω να δω. Και... Μπορεί να πάρει κανείς το αρνί, δεν του λέει να μην πάρει το αρνί ή το κατσίκι, ό,τι επιθυμεί για να το βάζει στο φούρνο του. Τους είναι στο τέλος, ο οποίος μετά την Τζένι Βάνου μας λέει για το φαγητό, προτείνει ένα αρνί στο φούρνο. Είναι από τις δηλώσεις που είχαν γίνει το Πάσχα, λέει τον Εσακροατής ο Μίτσος, μέχρι και Μπάφο προτείνει ο Τελοπόν. Τι περιμένουν οι αρχές για να τον μαζέψουν. Μοντάζ ήτανε, είναι αυτά που κάνουμε εμείς εδώ απλά ήταν τέλειο μοντάζ γιατί και τεχνικά προέκυψε άριστα οπότε δεν ξέρω ότι επίσημος δεν έχει προθίνει κάτι τέτοιο αλλά ήταν μοντάζ μην ταράζεστε έχουμε πει αυτά που μεταδίδονται εδώ ειδικά από τους πολιτικούς είναι αυτά που πραγματικά θέλουν να πούνε ή πραγματικά λένε ή δεν λένε αλλά εμείς εδώ τα βάζουμε να τα... Που είναι και κυρίω με του κυβερνητικού. Απλά ο λοιπόν, επειδή μιλάει συνέχεια σε εκπομπέ, κανάλια, στη Βουλή, μα δίνει πάρα πολύ υλικό. Δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να το διαχειριστούμε. Πού είχαμε μείνει, α το φάγανε, φάγανε στην προϊστορία. Το δρόμο τον χάραξε ο πατέρα. Έκαναν πάντα περισσότερα ρουσφέτια. Ο γιο αντιστάθηκε. Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ έκανα, ότι έκαναν ρουσφέτια. Το DNA του κόμματο όμω μίλησε. Μια σε διαδικασία τηλε, τη, τηλεκατάρτηση. Σε δύο σελίδε υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Είναι αστείο. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι όλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Νέα Δημοκρατία. Οι σκόλοι ελληνικικού πληρώθηκαν. Τα βγάζει δάφια τα λεφτά ο Νάιτ, το τραβάκι. Έχουμε κάτι μηνυματάκι όπω ακούτε. Προσπαθούμε να πακετάρουμε και να συνδέσουμε και να κάνουμε του απαραίτητου συνειρμού σε τέτοια πράγματα. Ψάχνουμε το DNA, γιατί υπάρχει ένα DNA στα κόμματα. Και όταν κυβερνάνε, εμφανίζεται με διάφορου τρόπου. Αυτά τα λέμε εμεί ότι και καλά κάτι δεν πάει και τόσο καλά στου άριστους. Υπάρχει όμω κάποιο που λέει ότι όλα πάνε τέλεια. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε και δεν μπορώ να μην σα το πω, η, σε γενικέ γραμμέ η κυβέρνηση προφανώ τα έχει, <Ρι> έχει πάει πάρα πολύ καλά. Προφανώ τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αν δεν τα είχε πάει καλά η κυβέρνηση, δεν θα ήταν 20 μονάδε μπροστά στι Άρα, για να είναι η κυβέρνηση 20 μονάδε μπροστά στι δηλαδή το διπλάσιο και από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο που γίνανε οι εκλογέ, προφανώ κάτι καλό έχει κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Τι κάτι καλό, όλα καλά τα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Τι, εδώ τον βλέπω λίγο με τριόφρονα, δεν μα αρέσουν αυτά. Αλλιώ μα έχει μάθει, αλλιώ μα έχει. Συνηθίσει, τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα τομέα, βέβαια δεν είναι κυβερνητικό, ίσως και να είναι λίγο. Μιλάμε για το συντριβάνι τη ομόνοια, γιατί είχαμε ένα θέμα εκεί. Ε, μάλλον μποϊκοτάζ, η δολειοφθορά, η προβοκάτσια κατά του Κώστα Μπακογιάννη. Σήμερα αντίκτυπο τσακούζι. Πραγματικά τσακούζι. το διαμάντι εδώ τη ομόνοια. Έτσι ε, τσακούζι έγινε. <laughs> Τώρα δεν έχει τίποτα. Αφήξει τα πλάνα, κάνε. Παίξε voiceover τα πλάνα τα πρωίνα. Και τι, τα πλάνα τα δεν ήταν τίποτα. <ΣΟ> Νωρίτερα κάποιοι εδώ περίεργοι να πούμε παράξεν τι να πω Ρίξανε μέσα αφρόλουτρο Ήταν αυτό το για τα πιάτα που βάζουμε Πρέπει ρίξανε πράγμα γιατί είναι μεγάλη ποσότητα. Καθαριστικό Ήταν <ΣΤι'> λεβάντα, αυματικό, λεβάντα, αυματικό, λεβάντα το... λεμόνι τι Πικραμύγδαλο Όχι μύριζε φρούτα του δάσους Όχι μύριζε φρούτα του δάσους Κάποιος έριξε χτες βράδυ ε, μάλλον αφρόλουτρο. Τώρα, πώ μπορεί ένα συντριβάνι να γεμίσει αφρού, να τρέχουν προ τα έξω οι αφροί να γεμίσει ομόνια με αφρούς, Άφησε πάντω το συντριβάνι, δεν ήθελε και πολύ. Ο Τσελίκας εδώ από το Sky το μύρισε, το εντόπισε γιατί ο ρεπόρτερ ο δεμόνιος, ξέρει να ξεχωρίζει αν είναι levάντα, αν είναι πικρά μύγδαλο, ή δεν ξέρω χαμομιλάκι. Και είναι εδώ φρούτα του δάσου, όλα αυτά μαζί και άλλα τόσα. Δηλαδή έκανε την διάγνωση ο αρμόδιο ρεπόρτερ και μα ενημέρωσε, ενημερωθήκατε κι εσεί και να ξέρετε τι ακριβώ γίνεται υπόψη, φυλάσετε το συντριβάνι, έτσι είπε προχθέ ο Δήμαρχος. Παρ' όλα αυτά κάποιος εκεί δίησδησε, έσπασε τα μέτρα ασφαλείας του Συντριβανίου και έριξε μέσα τα φρούτα του δάσους που είχαμε μείνει, που είχαμε μείνει στην ιστορία και στο περίφημο DNA διαφάνειας και σωστής διαχείρισης των αρίστων και του άριστου κόμματος. Οι παλιοί έτρωγαν πολύ. Την αι, παρεξηγημένη έννοια και το ρουσφέτ. Πάρα πολύ. Ήταν 20.000 ρουσμέτια! Βάζουμε πλώρη να του ξεπεράσουμε. Είναι σαφή ο εναγκαλισμό. Με 1232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στην καμπάνια. Που ήταν ένα 500 άρικο εδώ ναι. Νέα δημοκρατία. Πάγαμε και πλένουμε τα χέρια μα. Πολύ σχολαστικά. Είναι το ενδο ό,τι όχι να έχει κάνει πριν αν πλήνει στα χέρια. Σου. Πολύ σχολαστικά που έλεγε ο παπαδόπουλο τελείωσε. Μπορείς να ξανακάνεις την επόμενη φορά οτιδήποτε αφού τα έχει πλήκ πολύ σχολαστικά. Περνάμε στην άλλη πλευρά, στο άλλο κόμμα τη αντιπολίτευση να τους υποδεχτούμε. Ο επόμενος μάλλον τον έχετε ακούστα, είναι ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Έλληνα κρίσω, ιδιοκτήτης Νησιού. Γυναίκα! Ναι! Έλληνα κρίσιμο, ιδιοκτήτη Νησιού με νέα γράμματα. Γιάρωσα! Όχι, μια άρχος δεν ταιριάζει Μια από πιο φωνές του αριστερού ευρωπαϊσμού στην Ελλάδα Έλληνας κρίσος με νησί. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρωτεργάτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας Δεν θα ξέρεις τι έχεις Υπερβολέ τώρα, υπερβολέ. Δεν έχει νησί. Μέχρι στιγμή δεν έχει βγει κάτι. Και αν είχε, θα ήταν για να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγε. Αμέσω να πέσουμε να τον φάμε. Μην μη δούμε κάποιον άνθρωπο αριστερό, εννοείται μόνο αριστερό, θα κάνει αυτά. Να θέλει να σώσει πρόσφυγε, να προσφέρει σε όλο αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα, που, το ανθρωπιστικό που υπάρχει στον πλανήτη. Αμέσω να πέσουμε να τον φάμε. Δεν είχε μιλήσει τόσο καιρό. Σήμερα το πρωί ο κύριο βγήκε στην ΕΡΤ. Το πόθεν έσχεσμο, κύριε Πιταρά, είναι νόμιμο, ηθικό, και πεντακάθαρο. Όπως και όλη η πολιτική μου διαδρομή. <Han> <laughs> Το πόθεν έσχεσμο είναι νόμιμο, ηθικό και πεντακάθαρο. <Sign> <Sign Αυτό που είναι βρώμικο, ανήθικο και άδικο είναι η πολιτικά κατευθυνόμενη εκστρατεία, ενορχιστρωμένη και πληρωμένη και με μπόλικο χρήμα από αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εναντίον μου. Είναι αυτέ οι απαντήσει του τύπου Εγώ είμαι καθαρό. Σε κατηγορεί κάποιο ότι έχει κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Και η απάντηση δεν είναι επί των κατηγοριών, αλλά αναμασά τα τζιτάτα. Εγώ είμαι καθαρό, η διαδρομή μου είναι καθαρή. Τέλο, τελείωσε. Μέχρι εδώ το κλείνουμε. Μάλιστα, έκανε και μια παρατήρηση ο κύριος Παπαδημούλης Είπε ότι δεν τον καλούνε τόσο καιρό τα κανάλια, ενώ τον λιδωρούν, ενώ τον βλάπτουν ηθικά. Αλλά ταυτόχρονα είπε ότι δεν έχει να πει και τίποτα στα κανάλια. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια. Που εβδομάδε και οι συνάδελφοί σα με λιδωρούν, χωρί να μπουν στον κόπο να με καλέσουν, να πω τη γνώμη μου. Τελειώνω εδώ. Σε σας ξέρω, με. μα δεν σα κάνω κριτική. Ναι. Αξιοποιώ την ευκαιρία. Δεν είχα σκοπό Λε. να μιλήσω για το θέμα, ούτε θα ξαναμιλήσω για το θέμα. Δεν είχα σκοπό Λε. να μιλήσω για το θέμα, ούτε θα ξαναμιλήσω για το θέμα. Αφού δεν είχε για το θέμα είναι ωραία όλα αυτά όταν ο πολιτικός βάλετε δικαίως ή αδίκος, για τέτοιου τύπου θέματα πάντα μετράμε ε, το πως υποστηρίζει την αθωότητα συμισαγωγικά την άποψή του έχει μια αξία πάντα και αυτό μάλιστα όταν δεν έχουν συνηθίσει και σε κριτικές διαφορών ειδών οι απαντήσεις και οι απόψει γύρω από αυτά τα θέματα, έτσι όπω τι εκφράζουν, ποικίλουν και είναι πάντα παρόμοιες τέτοιου τύπου. Παίζουν οι λέξεις νόμιμο, ηθικό, ζωή, προηγούμενη, τέλεια, χωρίς να δίνεται τα απάντηση για τα συγκεκριμένα... Δεν ξέρω αν χρειάζεται και απάντηση, γιατί ο κάθε άνθρωπο έχει στο μυαλό την απάντηση. Όταν ε, νικιάζεις σπίτια, αγοράζει και νοικιάζει και τα δίνει σε για να μένουν πρόσφυγε. Άρα κερδοσκοπείς, κερδίζει από αυτό. Δεν χρειάζεται καμία απολύτω απάντηση από αυτόν που κάνει όλο αυτό. Απάντηση επίση δεν έχει δώσει και ο Πέτσα για το τι ακριβώ συνέβη, ο κύριο Πέτσα, για το τι ακριβώ συνέβη με τη λίστα με τα εκατομμύρια για τι καμπάνιε τη πανδημία. Μερικοί την προτιμούν από Κοτόπουλο. Άλλη από αρνάκι. Ά, α, Για του δεξιού είναι μόνο μία. Πολλά κοιτάξτε εδώ. Η πετσουλά έχει γίνει τόσο τραγανή και τόσο ωραία. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια, διάχυση του μηνύματο σε όλη την ελληνικονία προκειμένου να σωθούν ζωέ, όπω και όσοι. Νέα δημοκρατία. κοινωνια προκειμενου να τραγανή πέτσα, τραγανη πετσα αξιας 20 εκατομμυρίων. Είναι κάτι μόνο δικό. Παναγία μου. Ο Πετρετζίκη έφαγε. Για άλλου δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Εδώ ακούσαμε τον Πετρετζίκη να δοκιμάζει τη γνωστή πέτσα, νομίζω ήταν από Κοτόπουλο ή από Αρνάκη. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι ακριβώ το γύρισμα. Τώρα πάμε στα πολύ σοβαρά, διότι αυτό ο τόπο έχει περάσει πάρα πολλά. Θα περάσει από ό,τι φαίνεται επίση πολλά. Αλλά υπάρχουν τα εθνικά κεφάλαια. Ένα τέτοιο είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλο. Ακούστε, ναι. αυτά είναι τώρα. Ανεκδοτολογική αντίληψη τη πολιτική. Ναι. Εγώ έχω διατελέσει και Υπουργό Αμήνη, αλλά κυρίω Υπουργό Ιστορικών και Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση, ω κυβερνητικό εταίρο, ω αρχηγός κόμματο που συγκυβερνούσαμε με τον κύριο Σαμαρά. Άρα ναι. ήμουν Υπουργό Ιστορικών για να εφαρμόσω με πολύ μεγάλη άνεση και μεγάλο έυρο ευχέρεια την εθνική στρατηγική όπω την αντιλαμβανόμουν σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά ω Συγκυβερνήτη, ω εταίρο. Ναι. Δεν είμαι για να είμαι υπουργό μια κυβέρνηση, όπου ο πρωθυπουργό μάλιστα είναι και συγκεντρωτικό και δικαιούται να είναι μάλιστα. και ρυθμίζει τα πάντα επί των λεπτομεριών. Δεν αυτός αυτό ο ρόλος μου. Θα μπορούσε η χώρα να με χρειαστεί σε μια μεγάλη κρίση, μόνο σε κρίσει με τιμούνται ιστορικά από το 1989. Ναι. Αλλά εύχομαι και αγωνίζομαι η χώρα να μην φτάσει ποτέ στην ανάγκη. Να ζητήσει την βοήθεια ανθρώπου που του θυμούνται μόνος στι εδώ ο Ευάγγελο Βενιζέλο για τον εαυτό του, όπω ακούσατε, εύχεται, το εύχεται να μην χρειαστεί η χώρα να περάσει μια μεγάλη κρίση για να τον χρησιμοποιήσουμε. Γιατί με το που θα έχουμε τη μεγάλη κρίση, κατευθείαν ο νου όλων, τα τηλέφωνα θα σηκωθούν, θα σχηματιστούν οι αριθμοί στα καντράν και θα ζητήσουμε όλοι τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάπω έτσι το έχει καταλάβει και μάλιστα ανέτρεξε από το 89 και μετά ότι σε όλε τι κρίσει τι μεγάλε, έτσι λέει, χρησιμοποίησαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτή είναι η άποψη που έχει ο Βενιζέλο για τον εαυτό του, ότι είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, υπερεθνικό μάλλον ο οποίος κάθεται εκεί και στην κρίσιμη στιγμή που δεν έφυγε να έρθει θα αναγκαστούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Αυτά τα είπε στην ερώτηση αν θα είναι υπουργό στον επικείμενο ανασχηματισμό οι διορθωτικές κινήσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση των Αρίστων. Στην <ΣΟΥΣ> αρχή <Συνεχή, ΣΟΥ> μου είχε ζητήθει η γνώμη μου αλλά με έναν πολύ απλό και καθαρό τρόπο έχω αφήσει γραφτές οδηγίε, ε, οι οποίες νομίζω είναι χρήσιμο να τι διαβάζει <ΣΟΥ> ο εκάστοτε υπουργό και ο ο κ. Μητσοτάκη μου είπε ότι τις διαβάζει και ότι σε γενικέ ραμές συμφωνεί με αυτά τα οποία έχει βρει στο φάκελο Κολλέ <ΣΣΣ> και τα κατή Κολλέ τα κατή Κολλέ τα τι τι τι Τι-τι-τι-τι-τι-τι Στα παρακατή τα κατ τα μήνυμα στα μήνυμα στα μήνυμα στα do. Στο το το το το το ο Βελόπουλος Στο τι τι, τι, τι επίσης ο Βελόπουλος Και στο ταν ταν και τελειώνεις Επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος Τώρα έχει αφήσει ένα manual λέει στο Μαξίμου Το οποίο έχει οδηγίες μέσα τι οδηγίε, σαν αυτέ του που παίρνει ένα ψυγείο και έχει τι οδηγίε, πώ το χρησιμοποιούμε, πώ ανοίγει πόρτα, το φωτάκι και όλα τα άλλα, η απόψυξη. Έχει αφήσει οδηγίε τις οποίε τη συμβουλεύεται και ο ίδιο ο Κυριάκο Μητζωτάκη. Αν δεν φτάνουν οι οδηγίε, στην κρίσιμη στιγμή ο Ευάγγελο Βενιζέλο έρχεται κατευθείαν να σώσει για άλλη μια φορά. Έχει κουραστεί, αλλά δεν θα αρνηθεί να σώσει για άλλη μια φορά τον τόπο. Ο Δημήτρη ρυθμίζει τον ήχο. Ελληνοφρένεια είναι, radio.parpolitik.gr, αυτό που ακούτε. Το site ήταν αυτό 211 το mail mail 211 10 80, 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας ΛΑΟΣ και εδώ είμαστε σε λίγο Πέρα από όλοι. Τι κάνουμε. Εδώ, ποντιλιαριζόμαστε. Τι να κάνει άλλο. Βαριέσει τόσο ε. καιρό, ήμασταν μέσα. Γιατί, γιατί δεν το λέει κανεί. Την κίνηση που γλιτώσαμε δύο μήνε στον κορονοϊό, δεν πρέπει να την πάρει αναδρομική. Αυτό έκανε ο κύριο Μπακογιάννη. Και μπράβο του. Ο Μπακογιάννη είναι ικανό, όπω κάνουν ε. με τα μνημόνια που σου φέρνουν μνημόνιο και σε σώζουν μετά από το μνημόνιο. Α, μπράβο. Να ανοίξει ένα δρόμο από αυτού που έκλεισε και να πει ότι έλυσε έλει, το πρόβλημα με τα αυτοκίνητα. Με τον ποντιλιάρισμα. Ο μεσία ε. του κυκλοφοριακού συστήματο από τον δρόμο που ο ίδιο έκλεισε, μα έσωσε. Έτσι κάνουν και με μνημόνια. Εμένα μου αρέσουν πάντω οι δημοσιογράφοι. Άξιο ο μισός του όμω. Πολύ άξιο. Φαγωθήκανε εχθέ ότι η κυκλοφορία με του γιατρού που βγήκαν στον δρόμο που του χειροκροτάγανε και λέγανε ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι θα γινόντουσαν χειρότερα τα πράγματα. Και εχθέ φαγωθήκαν γιατί βγήκαν, γιατί διεκδικήσανε η ιδέα. Μια λίδι. πορεία που κατέστρεψε την κίνηση στου δρόμου. Άμπρακ. Που μποτιλιάρισαν δρόμοι. Έχει. Δεν έφταιγαν οι δρόμοι που έκλεισε ο άλλο ο, άλλος ο Έφταιγε η πορεία πάλι. Πάλι η πορεία ήταν το πρόβλημα. Ότι η πορεία δημιούργησε ένα πρόβλημα που θα δημιουργήσει τρει φορέ η κλειστή Αθήνα. Που μία πορεία σε ένα απόγευμα κάνει σωστό. όσο επιβάρυνση κάνει ο μεγάλο περίπατο σε τρει μέρε. Μόνο... Νομίζω πλέον Μόνο... σα το λένε και στα μούτρα πόσο ζώα σα θεωρούν. Αυτό ακριβώ. Είναι τελείω ζώα και υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και ψηφίζουν αυτού του ηλικιού που του έχουν καταστρέψει τη ζωή, την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να πει τίποτα γι' αυτό το λαό. Δηλαδή ε, να τον βάλει κάτω και να τον πυροβολά. Thank <phone> you. <ringing> Ε, θέλω να κάνω μια καταγγελία, να καταγγείλω τον δεξιόδημαρχο Αθήνας, Κώστα Μπακογιάννη για το χάος που εδώ και ένα τρίμηνο έχει φέρει στο κέντρο τη Αθήνα. Δεν είναι ε, χάο, ε, είναι, είναι, χρόνο, είναι που αποφασίσατε όλοι ε, να κινηθείτε ταυτόχρονα. Είναι, είναι φρίκη αυτό που συνδέει ένα τρίμηνο. Δεν μπορεί τη μεγαλομανία του κύριου Μπακογιάννη να την πληρώνει. Πούμε, ο, ο, ο, η κοινωνία θα περάσουμε. Δεν το λέτε μεγαλομανία, το λέτε πολιτισμό, το α... λέτε μεγάλο περίπατο. Η, δηλαδή, πώ η... λέγαμε τη μεγάλη βαρκάδα η... στον αχαίροντα, τώρα είναι κάτι άλλο ठीक έχει δει τη το καινούριο τηλεπαιχνίδι. Αυτό το μπε και δε, κάπω μια μαφία. Ποιο το παρουσιάζει. Δεν το ξέρω. Ένα τύπο με ένα μουσάκι. Δεν το ξέρω. Η φάση είναι ότι τα, τα γραφικά είναι σκόιλ ελικικού. Κατευθείαν. Δηλαδή αυτό που έκανε το βιντεάκι. Ναι. Πραγματικά θα μπορούσε να έχει κάνει αυτό το τηλεπαιχνίδι. Ε, ωραία, αριστεία Πες... έχουμε. Αφού έχουμε αριστεία θα διαχυθεί. Απλώ η αριστεία εξαπλώνεται σαν τον ιό χειρότερα. Ακριβώ αυτό έλεγα και εγώ ρε, φίλε, σε φίλου. Η αυτή. αριστεία επίση αποφασίζει να μην υπάρχουν καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολείο. Τι μουσική και καλλιτεχνικά και μαρχεται. Αυτά δεν το πνεύμα. Αν θε να βάλει κάτι στο σχολείο να μαθαίνουν τα παιδιά από μουσική, βάλει να μαθαίνουν ψαμοδίε. Τη καιραμέ έχουμε Υπουργό. Βάλε να μαθαίνουν να ζωγραφίζουν πατρόν. Να τον κάτι να γίνουν οι γυναίκε. Να μαθαίνουν να ζογραφίζουν να τέτοια πράγματα. Να φτιάξουμε σωστού πολίτες Καλημέρα σα, παραπολιτικά. Καλημέρα τα ίδια. Ε, επειδή έπιασα προ το τέλο τη συνέντευξη του κυρίου Μπακογιάννη του Δημάρχου προ τον κύριο Χιώτη, παρακαλώ πολύ, μπορείτε να βάλετε άλλο ένα ερώτημα στον κύριο Χιώτη, γιατί είπε ότι θα τα θέσει υπόψη του Δημάρχου το απόγευμα. Λάθος για... το σταθμό αλλά ναι, για πείτε μου. Τι πήρα, δεν πήρα το ραδιόφωνο τον παραπολιτικό. Α, ναι, ναι, για πείτε μου. Ο, ο ναι. Χιώτης δεν είναι εδώ πάντω. Τι πήρα, συγγνώμη. Δεν Παραπολιτικά πήρα. πήρατε, Χιώτη δεν έχουμε. Έχουμε ένα μυτιλινιό, άμα από νησιά δηλαδή, και ένα σαντορινιό. <χει> Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ένα ρουφιανό που αυτός ή όποια σύνδεση που έχει είναι με Γιάρο μακρόνισο σύννο. μετά από καταγγελία. Καλά εντάξει, είσαστε τα παιδιά αυτοί. <ΕΣ> Τώρα καταλαβαίνετε. Ποια παιδιά, παιδιά είμαστε, Είσαστε αυτά τα κακά τα παιδιά σε εισαγωγικά μέσα. <Ει> σε <σοί> εισαγωγικά μέσα είναι όπω λέμε το σταμιό μου μέσα, κατάλαβα. Είσαστε μια πολύ ωραία ευχάριστη γλώσσα το μεσημέρι. Τι <Ει> θεωρείτε ότι <τούτοι> είμαστε, <Ει> νομίζω πάλι δεν έχετε καταλάβει. Γιατί την ελληνοφρένεια. Α, ah, <σοίλω> εντάξει, <Δύτε>. εντάξει. <σοίλω> ναι, η ελληνοφρένεια, δίκιο έχετε. Την ελληνοφρένεια, ναι, συγγνώμη, σκά, ήθελα να πάρω. Το γιατί, ξέρω, δεν πειράζει, χωρί γιατί... παρικοί. Λέ, εξήγηση, ναι, ναι, Αλλά δεν, όχι. το κάνω αβαβά μεταξύ μας. Μια χαρά, περνάω και μεσά. Ναι, μα πες τον τε. Έλα, να είσαι καλά. Κύριε Υπουργέ μου, θέλω να με ακούσετε λίγο, αν μπορείτε. Και δεν σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, ο μπάφο ο Μαροκινό είναι γνωστό. Της πάση, αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Κάνει προτάσει. Είναι το κόμμα που καταθέτει προτάσει. Τέτοιε που άλλα κόμματα δεν έχουν τολμήσει ή δεν έχουν καταθέσει. Τι ακριβώ ηγέτη είναι ο Αλέξη Τσίπρας έχει τα πορεία να μάθετε, μα λέει η Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε από 11 συνιστώσει. Είναι ένα κόμμα που επιμένει ε, παρόλο την ηγετική ε, παγκοσμίω θα έλεγα και πανευρωπαϊκά και βέβαιως εθνικά ε, φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι αρχηγικό κόμμα. Παρά το ότι έχει μια ηγετική παγκοσμίω και πανευρωπαϊκά και εθνικά και αν υπήρχε και, γαλαξίες και διαγαλαξιακά, γαλαξιακά διαγαλαξιακά και συμπαντικά ηγετική φυσιογνωμία του Αλέξη Τσίπρα. Τα λέει αυτά η Ρένα Μετρημένη με άποψη για τον. και προσγειωμένη και μετριοπαθή για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ό,τι και να πεις για τον Αλέξη Τσίπρα, πάντα είναι λίγο. Ακόμη και αν τον πει ηγετική παγκοσμίω φυσιογνωμία. Ο λαό έχει σειρά. Ναι. Έλα, αγάπη μου. Έλα, καλέ. Να σου πω, είναι η δεύτερη φορά που σε παίρνω, θα παραπολιτικά Δεν σε έχω ξαναπάρει. Αχ, πώς νιώθεις. Ένα τόνουμε. Αναψές, αναψές. Κότι <laughs> λίγο. Τι φορά, τι φοράς. Τι φοράς. <laughs> Βασικά φορά μαγιο, γιατί με σε Ωραία, τι μαγιο, τι μαγιο. <laughs> Εκείνη, <laughs> με <laughs> laser cut πίσω, παρτό, Brazilian, τι. <laughs> Πουά που είναι <laughs> της μόδας ολόσωμο, πες μου. <laughs> Ό,τι σ' αρέσει. Βελούδινο που είναι και αυτό της μόδας, πες μου. <laughs> Ε, λοιπόν, είναι φέτα... και το κοτλέ. Και... Φέτο έχει κοτλέ βελούδινο. Περίκα μου. Το... Δεν θέλω εσένα σου λέω, δεν μου αρέσει εσύ. Θέλω ένα, έναν άλλον. Πήρα ένα προχτέ που σου έλεγε ότι σε ακούει πολλά χρόνια, ότι είναι 53 χρονών και μου άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μου κάνει κονέ. Δεν ξέρω πώ. 50... Εσύ πόσο είσαι, ε? Ε, Εγώ είμαι 45. Αγαπητοί! Ε, Έστω περίπου. Ε, για να ψάχνει τώρα τον άλλο το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Κινητό <laughs> σμαρτφόν έχει. Τι θέλει, φωτογραφία. Όχι, Μωρή, κατέβασε το Twitter να κάνει δουλειά σου. Κατέβασε μια εφαρμογή ε, κάρτα. Εγώ θέλω ένα αριστερό δικό μας, το και Αριστερό εκεί πέρα, ό,τι θες να βρεις. Και σου έρχεται και σπίτι, delivery, ούτε, ούτε μαλακιές, ραντεβού και τέτοια. Προσεκτικός με, είναι COVID free. Το πιάνει το τσουτσούρι με το γάντυ. Ε? Στον επόμενο τόνο, τα ακίνητα του Παπαδημούλη θα είναι 35 τον επόμενο τόνο, τα ακίνητα του Παπαδημούλη θα είναι 37. Έτσι πρέπει να το εκπονεί. Σωστό. Μήπως να πούμε και στον επόμενο τόνο, πόσο αυτοκίνητα θα είναι ποντλιαρισμένα στην Αθήνα του Πακογιάννη. Αυτό δεν το προλαβαίνει ο τόνο, λέ. Αυτό ούτε ο τόνο δεν το προλαβαίνει. Πώ που ήσουν, νομίζω, ο πρώτο που έβαλε στο Πανελίνιο σε πανελλαδική εμβέλεια τον επόμενο ηγέτη τη οικογένεια. Τον πρόσφατο Παγκογιάννη. Έτσι ξεκίνησε εκπομπή Ελληνοφρένεα πριν δύο χρόνια, τρία. Πότε ξεκίνησε την πρώτη τηλεοπτική με Παγκογιάννη. Εγώ δεν τον εμπακά... έβγαλα πρώτο σε τηλεοπτική εμβέλεια, δεν είχε ξαναβγεί. Πανελλαδικά, νομίζω να κάνει συνέντευξη, δεν τον έχω ξαναδεί εγώ πουθενά. Είχα τέτοια προτιά. Δεν βλέπω για του μανίκου, αλλά ναι. Καταρχά, αυτό που λε, πού κολλάει. Δηλαδή, πώ προκύπτει ότι μπορεί να είναι μελλοντικό ηγέτη. Γιατί ξηλιάζομαι ότι αυτό το μελλοντικό. Μεγαλό περίπατο, έτσι όπω τον έχει κάνει. Είναι μεγάλο περίπατο μόνο για όποιον μπαίνει στο μαξί μου. Να ξεκινήσει τη βολτούλα του ρεστερά του. Γιατί είναι μεγάλη τελευταία. Στο πλεκάλει κάνει τη βολτούλα του, τον περιπατάκο του, φέρει και το ποτιλάτά και λίγο με τα παιδιά, να του πάει μέχρι ομόνα να γυρίσουν, να κάνει λίγο την πολλατά που μαθαίνουν να, να, να, να διδάνε. Και μετά να γυρίσει στο γραφείο του. Γι' αυτό νομίζω το μεγάλο περίπου κάποιο κοι. Πάντω π... να δει, άμα το πάρουν πίσω, θα το παρουσιάζουν και αυτό για επιτυχία του μπακογιά. Θα το, το πάρουν μεγάλο, πίσω πιο. Αν πάρουν πίσω το μεγάλο περίπατο και γενικότερα δεν του βγει γιατί συνεχίζεται το κράξο. Υίσου, Καλέ, θα το συνεχίσουνε σιγά, έχουνε μέτρο αυτή. Η αμετροέπη είναι χαρακτηριστικό τους και η αλαζονία. Θα το συνεχίσουν, σου λέει, όχι, καλό είναι, λάθος θα μετράτε. Προχθές μικροπροβλήματα έλεγε, κάποια μικροπροβλήματα έλεγε. <συγνά> ναι, ναι, να κάτι χαλαρά μωρέ, ναι. δηλαδή κάτι γαμπισταυριά, δεν το λες και μεγάλο πρόβλημα, μικροπρόβλημα είναι. Ο Βελόπλος που κράζει ως ψηφίστησα Νέα Δημοκρατία Με τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε βγει βουλευτής Με το Λάος Κάτσε δεν είχε κάνει και με τη Νέα Δημοκρατία τέτοιο, όχι ε Όχι Άμα μόνο με Λάος αυτός Όχι, oh, νομίζω μόνο με το Λάος <συμφωνίες> Στη Νέα Δημοκρατία μόνο κολοτριψίματα και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι Α, όχι, το έχω Συγκυβέρνησε αυτό, συγκυβέρνησε καθόλου. Όσο ήταν στο Λάος. Α, συγκυβέρνησε όμως με Λάος. Ναι, ε, ναι, ναι. Ε, τι στο διάλο μας λέει. Άλλο αυτό, τότε είπα, ποιος συγκυβέρνησε, δηλαδή τι σημαίνει. Το <συμφίλαια> Φώτος ο Κουβέλης <συμφίλαια> συγκυβέρνησε, πάει να μπει κάτι για <συμφίλαια> <από> την αριστερά. Θυμάστε κανείς τίποτα τι έγινε πριν πέντε χρόνια, έλατε. Έμα, έλα, Πάγαμε χθε. γεια. <συμφίλαια> έλα, <συ γεια. Τελοπροδοτών, φίλε, πρέπει να βγάλει. Δεν έχει προδοτόν. Θα είχαμε τελειώσει. Βασικά, θα είχαμε τελειώσει και με δάφτου. Και με τον ίδιο. Δεν το είχε ακούσει ακόμα. Τώρα του δίνουμε την ιδέα. Τώρα Τώρα του δίνουμε την ιδέα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Oh. Θα είναι σαν τι επιστολέ που έπαιρνε ο Σαήνη που αυτοκαταστρέφονται. Θα <laughs> κάνει ένα <laughs> φάρμακο που θα αυτοκαταστροφεί. Δεν <laughs> yeah, θα βάλει τίποτα διαφορετικό από τα άλλα. Αυτό ή στο μπουκάλι, ξέρω εγώ. Αυτή θα... την ξησμένη <laughs> ασπιρίνη <laughs> που είναι. Που είχε γίνει σουπερμαντολίνη παλιά. Μπράβο, ναι, σουπερμαντολίνη με το βουτσά. Αυτό κάτι αντίστο, ο άλλο το λέει διάφορα ονόματα. Σ και το λέει τελοπών, ξέρω εγώ, κάτι. Τελοπροδοτών. Αυτό. Με αμπελάκια, ένα τυπογραφείο, ένα αυτοκόλλητο τελείωσε. Ναι, καλέ, και σπίτι το κάνει σαν έχει καλό εκτυπωτή. Άμα έχεις εκτυπωτή, για... laser 3D, τέτοιο, και το φτιάχνει. Πουθάει, να το πα σε άλλο. άλλο επίπεδο το. τώρα δεν το θα, θα το πάω. Άλλο... Επιχειρηματικότητα, Πρέπει... φίλε μου, ανάπτυξη. Χαλό. Κουλί τα κατά. Κουλί τα κατά. Κουλί τα κατά. Κουλίκητα κατά. Κύριε Υπουργέ, μου, θέλω να με ακούσετε λίγο, αν μπορείτε, γιατί είναι σημαντικό το που θα σα πω. Ξέρετε, ο μπάφο ο Μαροκινό είναι γνωστό. Τη πάση, αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο, να πάρει κάτι και η Ελλάδα. Ω έκκληση το μεταδώσαμε τρίτη φορά για να ακουστεί στα αυτιά των αρμοδίων, οι επαείοντε ή επιτόπου που έλεγε και ο Χάρη Κλίν κάποτε κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας ή αφιερώσεις οι οποίες μας πάνε σιγά σιγά στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, για σας Μαρχο αφιέω με τη Βλακία, που κάνει στην πανεπιστημίου. Για τη βλακή, εμπώμαστε διαστική μήπω να περιμένουμε. Όπω έχει κάποιο περιμένουμε. όραμα ο άνθρωπο, ξέρει κάτι που δεν το βλέπουμε. Κοίταξε να δει. φωνάζει και η Μπέμπα. Φωνάζει κιμπέμπα. φωνάζει η Μπέμπα, Οπότε το καρότσι δεν χωράει να περάσει, έχει κίνηση και στα καρότσια ακόμα. Α, λοιπόν, θέλω να βάλει το θα σε κάνω ρεπέτη. Κάθε αγάπη πω. μου μιλάω με το μπαμπά, κάσε λίγο. Θα σε κάνω ρεμπέτη, ιστορικό αυτό από παλιά. Από τον Κασιλόκοστα που είχε κόψει το δρόμο, ότι είχε βάλει. Πάστε ρεμάνκα, 7 ευρώ, άνοιξε μου να πω τώρα. <συμίω> τώρα ανοίξε μου να πω, εάν δεν μου ανοίξει, έχει πρόβλημα μαζί μου. <συμίω> 3 ευρώ η κοκακόλα χωρί απόδειξη παροχή πεσιών <συμίω> και πέντε <5, συμίω> για να πω. Ρε κάνω ό,τι χάρη. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Θα σε κάνω ρεμπέτι κι ας με διόντας βλέπει διόντας τηλεοράση Κι αν δεν περάστηκε σωστά Και μετά βάλε τον νεοέλληνα του Πανούση Αφιερωμένο <σχερσίσαι> Τον νεοέλληνα του Πανούση αν το έχεις και σε μίξη Από παλιά θα είναι ακόμα καλύτερα Κάνω φωτιές εγώ δωρω με εικόνες Βρώ μάνα μου δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε Φουσκώνω τα βιτσιά μου με ορμόνες Εσείς είσαι ένα λαμπερό πρόσωπο Καταρχήν όχι και τόσο λαμπερό πρόσωπο Απέξ Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Νικολή, Νικολή, Έλα, θέλω για Παρασκευή τη μαστέλα τη Μπάμπου. Μυράντα, έτσι. Έγινε, πάει. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια, για. Πέταξα. Ναι, καλή μέρα, είχα πάρει και πριν. Τι ζητήσατε. Με την Πάμπο που έχασα τη Μασέλα. Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια. Ναι, τη μασέλα που θα τη βρούμε όμω. Πια Μασέλα καλέ. Είμαι ε... τηλεφωνήτρια. Ε... Δεν μου ζητήσατε κάτι. Στο κέντρο, πήρατε. Α, δε μίλησαμε oh, εσά. Όχι. Έχω τη γιαγιά και ψηλέύτε. Και χθε πω βήσαμε να φόρτα χάσαμε τη μασέλλια. Πείτε μου σε διάκριση. Ήταν σε ένα ποτήρι λικέρ, και. Κυρία, βοηθήστε να σα παρακαλώ σε ποια κλινική νοσηλεύταν η Γαγιά. Είμαι η τηλεφωνήτρια του νοσοκομεία. Δεν έχω μάθει για καμιά μαλλέ. Δεν Πούν υπάρχει οτι... detective στο νοσοκομείο. Σε ποια κλινική η η για Στο βίτα πι Ωραία αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη Τη βίτα παθολογική Με στείλετε και πριν σε μια άλλη αδερφή Αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή Εγώ να δώσω την προϊσταμένη της βίτα παθολογικής Στείλτε μου στείλτε εμένα γιατί Μισ... δεν ξέρω οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε Μισό. Ναι αδερφή ναι, ναι καλημέρα Καλημέρα Άλκης Πετίνης λέγομαι Πώς Άλκης Πετίνης Ναι Με στείλαν εκεί από το κέντρο Ναι Παθολογική έτσι Ναι, ναι Ναι, έχω την Πάμπο εκεί νοσηλεύεται Ποιαν Την Πάμπο, τη γιαγιά μου Την Πάμπο Ναι, ναι αλλά χθε που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη μασέλα τη. Έχασε τη μασέλα και πώ βγήσατε φόρτα, δεν ξέρω, κάποιο ελαφροχέρι παππού ναι, ή πώ λέγεται τί... η γιαγιά σα. Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη. Πετίνη. Πετίνη, ναι. Σε ποια κλινική είναι. Στο παθολογικό, στην Α. Με τη μασέλα τι θα κάνουμε. Πετίνη. Ναι. Έχουμε Πετίνη, ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε. Μήπω είναι στην, στον έβδομο. Μήπω είναι με του παππού μου τη χορεμένο, μήπω είναι, το... είναι παπαδοπούλου. Όχι, όχι. Μοιράντα. Όχι. Είμαστε Έλληνε, μπορούμε Είμαστε Έλληνε, Είμαστε Έλληνε, μπορούμε Κι θα γίνει μόνο τρελή, θα μας βάλεις σαν μπάσα. Μου άθεσε ερωτά και μισοτάκι, θα το φτιάξεις στη βαριέστε. Είμαι ο Κυριακό Μισοτάκι. Μου άθεσε ερωτά, έρωτα, έρωτα. Γεια σου. Ερωτά, Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα και να σα πω: Ναι, θέλω να νίξω του Έλληνε. Μου wow. αρέσει σε ερωτά, ερωτά, ερωτά. Γουάου. Ερωτά, ερωτά, μοναδικό. Θέλω να νίξω του Έλληνε. Μου αρέσει σε ερωτά, ερωτά, ερωτά. Του δώσου το φανταστικό. Είδε τη γλυκό που, που, που είμαι. Είδε τη γλυκό που είμαι. Καύλα hermana mu ara que mi luz ya se venía venía y ya que si lo la Παπάκι πάει στην ποταμιά. Με πάει το παπάκι στην ποταμιά. Πάει στην ποταμιά. Ήθελα μία αφιέρωση την Παρασκευή από του ε, Χατζηφραγκέτα ο δάσκαλο κι εγώ. Ξυπώλητο στα όρη του Δαλάι Λα μαπίδα. Πέντε χρονάρια με καράβλα στο δίβε. Έκανα τα ίτσι και λογοθεραπείες Με διαφορές φωνητικές τεχνοτροπίες Μήπως μπορέσω να βρεθούμε τετατέτ Ανέτα μιλάω τώρα και σε μαγκαλιάρες Σε καζαπίνια και σε λογισμικά Έλειωσα την τεχνική της σκοράς με ένα χέρι Για απλά με τα μάτια το κύμα Στη γειτονιά μου με φωνάζουν λακάμα Καλό κουπερματάκα με σε βίκια Αξιοποιώντας για μα τεχνικές Καλούσε πνεύματα μόνο με Και με περούκες είχε πάντα αιμονές Να μη σου πω που εφευρεύει ο φραμπές είχα ξαναπάρει και πιο παλιά επειδή σας ακούω χρόνια και σας, και σας παρακολουθώ και σας αγαπάω εσένα και το Αθήνιού η ώρα τώρα να κάνω και εγώ την αφιέρωση μου για την Παρασκευή ρε φίλε το, η αφορμή ήταν ε, είναι ουσιαστικά δύο τηλεφωνήματα το παππούδι εκείνο που μιλάγατε προσπαθούσα να συνειδηνοηθείτε και μόλι κατάλαβε ότι είχες εσύ συγκινήθηκε ναι. Ε, χαίρετε, τα παραπολιτικά. Ναι, ναι. Πού μπορώ να ακούσω αλλού αυτό το πρόγραμμα. Στο site ελληνοφrenianet.gr. Ε? Το site μα λέω ελληνοφrenianet.gr. Έχει αυτό το πρόγραμμα το έκτακτο, θα το εξαιρετικό. σε ακούω από το διαδίκτυο. Μπράβο και στο YouTube, ελληνοφrenian official. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά επειδή μου κάνει διακοπέ συνέχεια, δεν μπορώ να. Εδώ σε βόλο δεν υπέ, δεν έχετε κάτι που να κάνετε αναμετάδοση. Στο βόλο, ε. Δεν βλέπω κάτι. Έχω λάρισα. πιάνει το TRT 95,1. Το πιάνει μόνο εκεί πέρα. Αλλά εγώ το TRT δεν μπορώ να πιάσω. Ναι, ότι εκεί το πιάνει, το πιάνει. Ναι, τι να σας πω τώρα, δεν έχω κάτι ε, άλλο. Έχω στερέψει. Εσεί είσαστε οι πάντε στο σαθμό ή είσαστε από τα παιδιά που εκπέμπεται. Είμαι από τα παιδιά που εκπέμπετε. Ποιο είναι από τα που εκπέμπεται, Ο Αποστόλη. Αχ, σε ευχαριστώ, ο Αποστόλη. Σε ευχαριστώ. Γιατί με ευχαριστεί. Για σμέρα, Συγκινούμε εύκολα. Να καλά, να πόσο χρόνο είσαι. 77. Καλά είναι. Και κάτι άλλο, Αν χρειαστεί να κάνω κακό σε εσά, θα το κάνω σε μένα, ναι. Αν χρειαστεί, Αν πάνε να σα κάνουν κακό σε εσά, θα το κάνουν σε μένα, χρειαστεί... ναι. Γιατί καλά, γιατί να το κάνουν σε εσά, Γιατί εσύ αξίζει να ψυχολογήσει. Άντε, βρε, τι είναι αυτά που λε, Καζωμάρε. Τέλο Έρα, να είσαι καλά. Θέλω να φύγα από την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω καπαλού. Να ζήσω με άνθρωπο φάγου. Με σου αχύλη και σου γκριντά. κάνω το καραπό. Το άλλο το τηλέφωνο από εκείνο το παλικάρι που ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα από το μαγαζί του που ήταν πέντε γενιές κοσμηματοποιεί Έλα Απόστολε Ένα. Καλημέρα ρε φίλε Είναι... Ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνωρε φυλακή. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σε έχω άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μα έδωσε και στιγμέ χαρά σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνε. Ναι, ήταν. <laughs> Λώρα, κατάλαβα. Ήταν, ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήταν. Ε? Ε, με κοσμήματα αποστολή. και ε, σίγουρα να θεμάσαι. Ε, ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιό 5 και είμαι εγώ αυτό που θα κλείσει τον κύκλο των 5 Άξιο, άξιο τέκνο Φέλε. Θα έχει να λέει παπούς, ναι; Μεγάλο καμάρι θα με έχει τέλος πάνω λοιπόν Συνεχίστε να τους σπιδάτε Είσαι σαν το Γιώργο, ένα πράγμα στο κόσμημα Μην τους αφήντε σε χλωρό κλαρί Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω εδώ μέσα Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες Για τη χαρά που μου έδωσες Γιατί ήταν η εδώ μέσα, να είσαι καλά Στην Ταγκανίκα Στη Περού και το κομμάτι που θέλω να αφιερώσω είναι το του Χάρι Κλίν από το δίσκο Αποκάλυψη, το Kille Kille. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλου του σύλληφου μου και του φίλου που είναι επίση στην Ελλάδα. Και στο ανεψιό μου που δίνει αύριο Πανελίνε. Και επειδή θέλει να γίνει πανελίνε, πρέπει να δώσει αρχαία. Ας πούμε θα αγαπάω πάρα πολύ, να το ξέρετε. Και εγώ δεν είμαι πια στην Ελλάδα, είμαι στη Γερμανία. <Ρελίες> <στο τσουμπο -τζάμπο, Ρελίες> Τι σα ζητάει στο μπαλια να βγεινο κουρεμένο πηγαίνω για μανδύα. Ναι. Να ναι, ναι, ε, θέλω να βιντεάκι να μου κάνει. Τι βιντεάκι. Με τη μαμά του Κώστα. Σου άρεσε, ε! Όχι αυτό του Κώστα όμω, με αυτή τη μαμά. Πιανού, πια. Κώστα, τον Παγκογιάννη. Α, τη μαμά του Κώστα, όντω. Τι βιντεάκι. Κάπου σε μια εκπομπή του Χατζή λέει ένα διαμαντοκοτρονολίθαρο. Θα το δούμε, έγινε. Ε, να σε καλά. Θέλει τον Κώστα να λέει συγνώμη, ε, για τη μαμά του. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την αγκαλιά. Δεν υπάρχει. Δεν, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι διαμαντοκοτρονολίθαρα, τι. Τι μα αυτό να σου χαρίσει κάποιος Πιο σημαντικό πράγμα από την αγκαλιά του, του παιδιού το οποίο σου λείπει Δεν υπάρχει Εγώ ίδιος ήρθα για λίγα λεπτά, ίσα ίσα για να δω το συμπριβάνι να ανοίγει Κάλα με λάθος Τι τι τι Κάλα με λάπη. Άρες μάρες κουκουνάρες Η παπά λάπρε να γυμνεί Καϊδεύει δώρος η oh. Σε να ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένουν Παπαλά καημένη ξένο Κι εγώ μετανάστης και εξόριστος ήμουνα μαζί σας Πουλάκι ξένο Εγώ ήμουν απολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη χούτα Να να τρωμά, να το πολύ, πολύ να σου να, καρακάξει. να σου δώσω μια παραγγελία για την άλλη παρασκευή ναι, ναι. ήθελα από το social waste το Βοριά ε? με την ευχή να γίνουμε εμεί ο Βορριά και, δηλαδή. λοιπόν, και Ο λαό, δηλαδή. Ευχαριστώ. Τώρα όμως να τσάρουν πιο ακόμα. Γιατί τώρα που λυπήστε στη ματσίμα, τη σεκάνηξε στο παθού και το πλήμα, Σαν τους φόνου, αυτά τα αυτή τη χώρα. Του απτλόμαγε όπω ο γιο τη Και οι υπόσχοδοι δικαστέ Τα κανάλια σου του Και η αριστερά σε για ψήφου. Για τα φράγια είναι στη η είναι τα πουλά, όχι η ενέργεια. η παράνομη. Στέλιος, Αφιέρω. Θέμα. Αφιέρωση Παρασκευή. Σώμα μηνύματο. Παιδιά καλησπέρα. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Πάρα αυτά. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Σήμερα μας ανακοίνωσα στη δουλειά ότι οι 70 και πλέον συμβασιούχοι θα μείνουμε χωρίς δουλειά μετά τις 26 Ιουνίου που λήγουν οι συμβάσεις μας. Θέλω να παίξεις την πιο όμορφη θάλασσα του χικμέτ σε μουσική του Λοίζου για να πάρουμε όλοι μια, δόση, μια γερή δόση επαναστατικής αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Η πιο που δεν είναι αρμένη σαν με ακόμα Το πιο όμορφο παιδί Δεν μεγάλωσε ακόμα Τις πιο όμορφες μέρες Is for your marriage, That is it. Same That is it. Same